Τι θα, θα γίνετε, φίλε, με αυτού του και του φωτογράφου. Τι θέλουν τα λεφτά του και αυτοί, Όχι. Γίνεται την πορεία αγροτών, δηλαδή να είναι 50 αγρότε και 100 φωτογράφοι. Εσύ δεν τι επηρεάζει, μοιάζει και περισσότερο μπούγιο. Σλισάν για αίμα δημοσιογράφοι. Το νου τους, γιατί θα έχουμε άλλα. Εσεί αγρότη, Εγώ είμαι άστο, μαλάκια είναι εδώ. Καλά, μαλάκια είσαι. Δεν χαίρεσε όμω που έρχονται να καλύψουν το θέμα. Δηλαδή, άμα δεν υπήρχανε. Το σέναν τον άλλο και τι τραβάγανε, το σέλνε. Ωραία, τι καλύψανε. Παιδί μου, άμα δεν υπήρχαν όμω δεν θα μάθαινε και κανεί. Δηλαδή, αποφά Καλά φοβερό. Με το που Πουγκαγκα δεν αριστερό με αυτή και αλλάζω το ακουστικό στο δεξί του εικόνη. Μεγάλη σύντοση. Σε χρόνια πολλά και από κοντά και τα 10 χρόνια τηλεοπτική ελληνία. Και εύκολο να μην τελειώσει ποτέ η τέλειοτη ευχαρίστηση και να μα ανεβάζει τη εντοφημή στα Ηψη. Δεν ξέρει. Τι δεν ξέρει. Ε, δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν είμαι και δικό μα κανάλι. Ε, εντάξει, μου πάντα θα υπάρχουν τρόποι, μπορεί να είσαι στο διαδίκτυο. Από το κόσμο Survivor θέλει να δει, θέλει να δει η άλλα. Έ, α πούμε, αυτό με το Survivor. Δεν βλέπουμε all Survivor και κάνει και κάλο που κυπέρχε Ποιο είναι αυτό στον γκάλοπ. Καλά, άμα δει τα νούμερα, οι περισσότεροι βλέπετε. Οι περισσότεροι βλέπουν, ναι, εγώ δεν έχω δει ποτέ μου. Τι είχε εικόνα προφίλ, ένα παίκτη στο Πόκερ Στάρ. Πολιτικό είναι. Ε, ποιον φαντάζεσαι ότι μπορεί να είχε. Ποιον? Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Πε μου πόσο δεν έχουμε καμία ελπίδα όμω. Ποιο είναι το Πόκερ Στάρ. Τέτοια, μου αρέσει τραπλό παίχνιδο. Δηλαδή το survival δεν το ξέρει, το Πόκερ εγώ πρέπει να το ξέρω. Άιμορ ή χαρτό μου, τράολε που ελπίζετε <Ρίξε> τρίκυβε θα βγάλει τα λεφτά σα τη κρίση. Όχι, δεν βάζω λεφτά, απλά βαρέθηκα την πυρίρμπα. Τι έγινε σήμερα, η κυβέρνηση έδειξε την αγάπη της στους στου αγρότε. Στην Κρήτη είχε πει ο Τσίπρας ότι θα παίζει τη Λύρα. Αλλά εννοούσε ότι υπό τον ήχο τη Λύρα θα ρίχνει ξύλο στους Πού είναι αυτός ο Νίτζα, ο αγρότη, αγρότης, αγρότης, που είχε κάνει καριέρα για λίγο καιρό. <συμπή> που έριχνε και Ά, την κλωτσιά στον αέρα, που <συμπή> έπαιζε <συμπή> τέκεν. Μόρταλ κόμπακ, τέτοια. Πού είναι αυτό. <συμπή> Έλα, δεν κατέβηκε σήμερα. Αυτό είναι δεν ξέρω λατινικά Και Όχι Και έγινε φιλόλογος Μαθηματικός Μαθηματικός είσαι Ναι Και μας διορθώνεις Μωρή τα γραμματικά τα λάθη Άισι τίρα από το χάμο Να μας διορθώσεις Τα συνημίτονα και τα ημίτονα Είδες δεν είπα ημιτόνιο Βρέα τι μου χρόνια πολλά στην τηλεοπτική ελληνοφρένεια. Αν νόμιζα χρόνια πολλά γιατί. Είμαι γυναίκα. Γι' αυτό. Όχι, όχι. Κάνω μια αναφορά σε κάτι παπάδε του παρελθόντο. Σε παπάδε του παρελθόντο. Κάτι μοναχού, θα στο βάλουν να το ακούσει. Το θυμάσαι αυτό, Σεραφείμ. Όταν μπήκε μέσα στο αρχονταρίκι και μου κάνει. Είμαι γυναίκα. Ε. Ρασοφόρο άνθρωπο, δεν τρέπεσε λιγάκι. Δεν βγάζει την εκκλησία εύκολα από μέσα σου. Εχθέ γιατί δεν όλη τη σκηνή του τζολιά μπροστά στον καθρέφτη και την κόψατε μόλις φάνει και το μυστάκι. Έτσι. Γιατί. Έφτανε ήταν αρκετό. Όχι. Μήπως για να μην προκληθεί η ιστερία στο γυναικείο πληθυσμό. Μπορεί και αυτό. Γεια σου φίλε μου, γεια σου αγαπημένα μου, πολύ αγαπημένα μα. Λοιπόν, σου μιλάω για τι μουσικέ σα επιλογέ. Άφησε με να σου πω μια κουβέντα για τι μουσικέ σα επιλογέ. Αυτέ δεν είναι μουσικέ επιλογέ. Αυτά είναι τα ριστουργήματα που μπορεί ποτέ κανεί να περιμένει να ακούσει, τουλάχιστον εμεί οι παλιοί. Μετά από τη σουργελοποίηση εντελώ τη ΕΡΤ, ε, αν ακούσει δεύτερο πρόγραμμα, αν εξαιρέσει πέντε παλιού, όλα τα άλλα είναι αειδίε, τίποτα. Δηλαδή, ο λαϊκισμό το έπακρον. Τράβο σα και σήμερα με την μάνα του Φίσα και με Μελίνα. Τι να πρωτο πω και όλα τα χρόνια που έχουμε συγχαρητήρια για τι μουσικέ επιλογέ. Τουλάχιστον μια παρηγοριά σε αυτή τη φυλαθιλότητα τη ΕΡΤ που ζούμε. Γι' αυτό είμαι δίπλα σα. Μιλάω με την καρδιά μου και με το δάκρυ που, που τρέχει μέσα μου. Για όλα, μπράβο σα, για όλα. Φιλιά, φιλιά, γεια σα. Σα αγάπη, μια γεια. Σας, γεια, σας, γεια, σας. γεια σας. Ο δείχτη έδειχνε οχτώ, κόσμο το ρολόι. Τα ματιά σου τα σκοτεινά. Και μάθαμε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 να συνθέσουμε εμείς τη μουσική Τα άνοιξη της ελληνική οικονομίας Και βάλε και τη φάρσα με το Άστρα που είναι ο πιο καλός τύπος που έχεις πετύχει Δηλαδή για να παίζετε σε σενάριο είναι Για δεν θέλω εσύ σου να συντεριστείτε ο Αλλά δεν θυμάμαι αν τα ήταν το Σιρόκο ή το Πελάστρα Τη φάρσα, ναι, okay. λαγιά Ναι γεια σα. Γεια σα. Τον κύριο αποστόλη θα ήθελα. Ο ίδιο για μια αγγελία που έχετε βάλει για να μάξει. Τι αμάξι, πιο το σιρόκό. Όχι, ένα όπερφρα. Α, βεβαίω. Έχει πολιθεί. Όχι, όχι. Ε, υπάρχει ακόμα διαθέσιμο Πού βρίσκεται, σε μια περιοχή. Εσύ λέω πού παίρντε. Εγώ από χαιδαρη. Ναι, εριφέα είμαι, εγώ από χαιδαρι. Ναι, ναι αριθρέα. Ναι, αριθρέα είναι. Έχετε διαβατήριοσίω. Τι άχω, διαβατήριο. διαβατήριο. Έλει να με τι διαβατήριο ενώ. Πώ αρθείτε στην ερυθία δεν ξέρω. <laughs> Το να καταφέρω να βρω τρόπο. Και κοιτάξτε. Να το καταφέρω. Να σα ερωτήσω. Η τιμούλα είναι αυτή που λέει, συζητήσει, με πώ εννοεί. Πόσο λέει. 3,5 εγώ το είδα. 3,5. Τι Τι πόσο να έρθει. Πώ ενώ, Επειδή εγώ περιμένω κάτι χρήματα λόγω από ζημίωση ναι, εδώ. Αν θέλει να συναντήσουμε μαζί να κάτσουμε να τα περιμένουμε. Και να έχουμε και το άστρα απέναν και στο άστρο να λέμε τον πόνο μα. Στο άστρα θα από τον πόνο μου και θα λέμε. Στο άστρα θα από τον πόνο μου. Και να κάτσουμε μαζί να περιμένουμε τα λεφτά. Να δώσει να μα πληρώσει. Εγώ το πουλάω, γαπιτρία. Θα περιμένω τα λεφτά τα δικά σου ε, Δεν μ' ακούσω όμως Τι να σε ακούσω, τα λεφτά θέλω Δεν πάμε καλά μάλλον Πώς πάμε καλά, πάμε Πού να πάμε καλά Πένεις και μου λες στο χαϊδάρι Είναι δυνατό να πάμε καλά <σκυσίλυν> <σκυσίλυν> Δεν πάμε καθόλου καλά. Τι, τι πίνουμε πρωί-πρωί και ενεργούμε έτσι δυναμικά. Όχι από το βράδυ με, να με πιάνει. Από το βράδυ, ναι, ναι, ναι. Να πίνουμε κανένα καφέ να ηρεμούμε τότε. Γιατί άμα είναι από το βράδυ. Τι να ηρεμούμε, παιδί μου, με 32 καφέ δεν είμαι, θα ηρεμήσω εγώ. Ε, αυτό βλέπω κι εγώ. Πόσο είσαι, φίλε. Εγώ. Ναι. Γιατί παιδί ρολό. Έχει δίπλαμα. <laughs> Πώ σου είπα Α είσαι μέσα. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, μέσα είναι έξω, είναι, δεν ξέρω. Είναι κάτι τύχη άσπρημη μαξιλάρια. Να σου πω το αμάξι γιατί το έχει βάλει και σε έκθεση. Ορίστε. Το έκθεση το έχει βάλει στο κερατσίνη εσύ. Στο κερατσίνη εγώ yeah. το δικό μου το άμάξη στο κερατσίνη δεν τρέπεσε. Είναι ίδια φωτογραφία ακριβώ. ίδια φωτογραφία, <laughs> ένα μαξι υπάρχει. Άσε Άσαμε τώρα που θα πει το δικό μου αμάξει στο κερατσίνη. <laughs> <laughs> <laughs> Τέλο πάντων. Δεν ξέρω τι είναι αυτή η περιοχή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μα δεν έχει πρόβλημα μου, και δεν μπορώ να σε εννοήσω. Εγώ έχω πρόβλημα, εγώ έχω πρόβλημα. Εσύ Πρόβλημα, που θα πει σε που έχω πρόβλημα. Μέχρι Μου... ώρα παίζει αυτοκίνητο και δεν είναι στη δουλειά σου! Μου φτιάξει τη διάθεση, πατζερέ, Μπράβο, να είσαι καλά. Ναι, σε ευχαριστώ πολύ. Αν να παίζει έχει... πιο συχνά, άμα θε. να κάτι άλλο. Αν έχει κάποιο δικό σου αυτοκίνητο να πουλήσει, Βάλ το αγγελία. Μην παίρνει έτσι τα τηλέφωνα για, για να σου μιλάει ο κόσμο. Έχω ανάγκη μεγάλη σου, λέω, φίλε. Έχω ανάγκη επικοινωνία. Να σου πω κανένα αρσενικό ήξερα να μιλήσουμε. Αρσενικό ήξερα και να μιλήσουμε. Αρσενικό ή ποιο άλλο. Άκου. Χτύπησε <σνιένα> <στύψα> το χέρι. Ωπα Πιο πολύ για γκλανιά μου ακούστηκε. Έγινε και αυτό. Μόλι το άκουσα, τρόμαξε λίγο. Για κοίταξε. Πρέπει να χτυπήσει και κάνα προφυλακτικό με την γκλανιά μα. Σιγά. <σνιένα> Άιστα διάλογο. Εφτάμινε <Υπάμει σνιένα> <πράσινι>. σε μένα. <σνιένα> Τελειωμένη τραμμαντηλό σου. <σνιένα> Του θες και αμάξι? Έχεις πολύ πλάκα, αρέ φίλε. Το θες το αμάξι ολόκληρο για τον Λευκέ. Όχι, όχι, το Λευκέ σου. Το Λευκέ σε νοιάζει μόνο. Έχει όχι, καμένη. Να σε πω τα λε κανέναν, όπως θα μου καγγελία κιόλα. Κάτσε γιατί με πιάζε φίχα. Τώρα έφτιασα το προφυλακτικό. Τίρα. Για φιέρας για την παρασκευή. Λέγε τι θες. Τα βάλεις από τους τρίπες το τσιφτετέλι. Ξεκινήσει εκεί πέρα που λέει: Απόψε στα γεγονότα των 8 και μισή. Και καπάκι θα βάλει στο Νίκο Ευαγγελάτο που λέει κάτι για του γεροντόβραχου που ήταν ο βράχο που ανεβαίνουν μόνοι του οι ηλικιωμένοι και αυτοκτονούσαν. Απόψε στα γεγονότα των 8 και μισή. Ο γεροντόβραχο ήταν ο βράχο που ανέβαιναν μόνοι του οι ηλικιωμένοι όταν ένιωθαν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην κοινωνία και ότι την επιβαρύνουν και αυτοκτονούσαν. Μετά τον Γκάπ να απαντάει στο Γκούλογλου που λέει κάτι, δεν πρόκειται να μπούμε στο Δουνου γιατί καταλαβαίνει. Στρεφόμαστε. δύο φράσει από εκεί. Επίση. Πιθανώ σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που είναι στην Ευρωζώνη αλλά και να μην είμαστε στην Ευρωζώνη Να έρθει διασυνή, το διαθέτει το ταμείο, να έρθει η Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να μα πει έτσι είστε τότε θα αποφασίσουμε εμεί για το μέλλον τη δική σα οικονομία, <μιου> θα βάλουμε αυτού του όρου και μπορεί να είναι πάρα πολύ σκληροί όροι α, θα έλεγα και σκληροί, σκληροί α, ιδιαίτερα για τα φτωχότερα και μεσαία στρώματα τη χώρα μα. <μιου> Οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Μετά ο Μητσοτάκης κάτι είχε πει ότι οι άνθρωποι ζουν πολλά χρόνια, κάτι νεομακρακία έχει πει. Επίσης, οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν κιόλας. Ζούνε πολλά χρόνια μετά τη συνταξιοδότησή τους. Λόση Μητσοτάκη δίνει νέες διαστάσεις στην αναμέτρηση. Σήμερα το μεγάλο πρόγραμμα της ανθρωπότητας είναι η τρίτη ηλικία. Οι άνθρωποι που δεν πεθαίνουν, που δεν πεθαίνουμε δυστυχώς νωρίς. Μια κοτσάνα για τον τζίπρα που έχει πει πολλέ από προεκλογών. Ναι, μην κάνω μια εκπομπή ολόκληρη αφαίρεμα σε σένα, μαζέψου λίγο. Γρήγορα είναι αυτά, θα είναι φρασούλε. Και μετά για σένα, Κώστα. Δεν θυμάμαι ποια ηλίθεια το είχε πει. Για Σιμακοπούλου. Και καπάκι μπαίνει σημασία, δε μαζί. Είναι δε καρνίβαλοι, Και ξεκινάει το κομμάτι, συνεχίζει το κομμάτι. Επίση. Θα παίζουμε τη ρίλ, τη λύρα. Για σένα, Κώστα. Και θα χορεύουν πεντοζάλη. Συνοσία, μαζί. Κανίβαλοι. <συμβαλή> <συμβαλή> Παρασκευή. Να βάλει το τσίπρα να λέει Είμαι που το λέω Δυνατά Μου αρέσει η τσίπρα το λέω Δυνατά γαμ... mm. είμαι Με και τεκνα, α, α. Είμαι Τσίπρας, είμαι... να... το είπε και η μαμά Τι είμαστε τον παπά α, α. Είναι για να επιτευθεί συμφωνία <ΣΣΣ> Με την καλή έννοια, Θέλω μια χάρη για την Παρασκευή. Yeah. Θέλω να βάλει τι δηλώσει του Τσίπρα για το κίνημα. Δεν πληρώνω, να σε την με τι πρόσφατες του ώρα. Και να βρει και έναν συρριζέο, έξυπνο, καρανίκα τύπου να βρει τι διαφορές. Το χαράτησε το πληρώσατε. Όχι, εδώ το πληρώσατε. το πρωί, και εγώ λέω και από αυτό το βήμα, δεν το έχω ξαναπεί, σταματάτε να πληρώνετε οτιδήποτε με τα χρήματα που ήδη αυτή τη στιγμή υπάρχουν. Όπως τα ευρώ για τα ευρώ. <μιου> Σε ένα μικρό ακίνητο που έχω γονική παροχή δεν το πληρώσα <μιου> Δεν ξανατηρώνεται τίποτα Τίποτα Ούτε τράπεζα Τε εισφορές ασφαλιστικές Τε <αμίου> Τίποτα <αμίου> Περπατήσα, περπάτησα, Πα πως να σταματήσω Οι <Η> δρομοιβάγικες κλωστές έχουν τις τους χλειστές, σε σένα με φέρνουνε και με Απίστευτο, φανατική ακροάτρια, δεχάνω λεπτό. Δυο και τρει και τέσσερι φορέ. Το καλύτερο που έχει να κάνει, κάνεις. Δεν μου λε τώρα, θα μου βάλει μια θεαίρεση για την Παρασκευή. Ξέρω και ο Θήμιο ότι του αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Βελεσιό του, έχω τράκ τώρα, δεν έχω μιλήσει ποτέ σε εξί. τηλέφωνο ξανά. Σε Μόνο και... εσένα παίρνω γιατί θα αγαπάω πάρα πολύ. Δεν μιλά τα τηλέφρα, πώ σε επικοινωνεί με γράμμα, με καπνό, με, τι? με περιστέρι. Δεν Είμαι Κροάτρια χρόνια, δέκα χρόνια σα ακούω. Είσαι Μέ... του SMS, δεν ξέρω. Τέλο πάντων, ωραία, παίζουν. Ποιο τραγούδι θες Τη Βελεσιότου, το αμήλυτο και. πώς το λένε. <στονίκια> το αμίλη, αυτό, αλλά από, από τη συναυλία που είναι με χοροδία, περαστικό <στονίκια> και αμήλυτο. Βάλτε μου σε παρακαλώ την Παρασκευή. Έγινε, γεια. <στονίκια> όχι, όχι, δεν μου το κλείσει. Τι <στονίκια> θα κάνουμε, θα μιλάμε δεκα ώρε. Όχι, θα σου πω κάτι άλλο, επειδή ότι έχει κόψει πολλά αίσθημα που ακούσε ραπ μουσική. Έχω ανησυχήσει για το γιο μου γιατί ακούει πολύ όλη μέρα Ζήτα, νίκη και βέβυλο και κάτι τέτοια. Είναι καλά να τα ακούει όλα αυτά τα τραγούδια εντωμεταξύ, τα λόγια που λέει. Είναι απίστευτα. Είναι απίστευτα, εντάξει. Ζήταν νίκη και βέβυλο δεν είναι κακό να ακούει και την βορήχο πε του να βάλει FFC, TFC λίγο παλιά, αλλά δεν πειράζει. Α, το παρέχει πια η δεν δεν θέλω να σε ταράξω, έχει γιο Έχει μπλέκ... Δεν ξεπλέξει εύκολα. Καλύτερα να βούταγε στα ναρκωτικά. Αυτό σου λέω μόνο. <Σελίου> Έλα ρε, Αποστολή. Εγώ είμαι ο εδώ Έλα ρε, Φιλαράκι. Δεν πειράζει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. <Σελίου> Μάθε και στη μάνα να ακούει λίγο ζητανή να γουστάρει. Να τα ακούς, να μάθει, δεν κατάλαβα αυτός γιατί μεγάλωσε ακούγοντας Πάριο, να του πάνε τα νεύρα όλη την ώρα μέσα στο σπίτι, Πάριο, Πάριο, Πάριο Τέσα λοιπόν, μην αφιερώσει καμιά μαζί τώρα όλα αυτά που σου λέει, αφαιρώσεις και πέρα κανένα βέβαια κανένα ζητανή και άσε τώρα τι λέει εδώ παράδειο Μην τζακόνουνεστε παιδιά, δεν θέλω να κάνω σου σπίτι κακό, έλα θα βάλω βελεσιό του, γεια